Σήμερα αγαπητές και φίλοι, 3η 10η του 2015, ακούτε το αφαράδιο, είστε πάντα στονισμένοι στους 88,6 μόλις ξεκίνησε το μαγκαζίνο του Σταφού. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 ο Νίκος Χαζαρίδης. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δημόσια συζήτηση για το πού πάει το πράγμα αλλά και για το πώς φτάσαμε εδώ. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδα αλλά και των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, θα έλεγα... πρόσωπα τα οποία ευθύνονται για όσα βλέπουμε εδώ και εργατές δεκαετίες. Ο κ. Γιώργος Κοτογιώργης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, επιμένει και μέσα από το νέο του βιβλίο το παρουσιάζει αυτό, ότι βασική αιτία η μία από τις βασικέ αιτίε είναι και οι απαιτήσει στα θέλω των ολιγαρχών. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε και την προσοχή μας. πω μπορεί κανεί να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο για να χτίσει αμέσως μετά μία νέα οικονομική Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο σας μας το συνιστούν να αναπηδήσουμε. είναι κάτι. πολύ χαρακτηριστικά τα προνόμια και τις ευκαιρίες που του δίνει το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε σημασία για μια οικογένεια για κάποιον άνθρωπο, για μια ολόκληρη χώρα ή για τον κόσμο έχει ποιος παίρνει τις αποφάσεις ε, ποιος δημιουργεί τους νόμους δηλαδή τους κανόνες και επομένως μέσα από αυτή τη διαδικασία ποιο εποφελείται ε, Σήμερα λοιπόν ε, είμαστε ακόμα σε μία εποχή ε, στην οποία την, το δικαίωμα για τις αποφάσεις το έχουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ε, θα το πω με διαφορετικό τρόπο για να το κατανοήσει ο μέσος ακροατής. Α ναι. σκεφτεί λοιπόν ότι κάποιος στην οικογένειά του δέχεται να αποφασίζει ένας τρίτος κάποιος, οποιοδήποτε ε, άνθρωπος για το τι θα κάνει στην οικογένειά του πώς θα δαπανίσει τα χρήματά του πώς θα βγει στην κοινωνία με ποιους θα κάνει παρέα κλπ. <Ροί> θα πάει καλά η οικογένεια αυτή. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Θα δεχόταν κάποιος που έχει μια γυναίκα, παιδιά μια οικογένεια δηλαδή να αποφασίζει ο γείτονα του για το πότε θα κοιμηθεί, τι εισόδημα θα έχει, πού θα τα κοταναλώσει, πώς θα εκπαιδεύσει τα παιδιά του, τι θέματα θα συζητάει κάθε μέρα, ποιος δηλαδή θα διαχειριστεί την οικογένειά του. Την Προφανώς μας, ποιος αποφασίζει και πώς κύριε Το ερώτημα λοιπόν αυτό που κανείς δεν διανοείται ότι μπορεί να το κάνει προσωπικό του πρόβλημα στην οικογένειά του ή στον εαυτό του, να αποφασίζει κάποιος άλλος, δεν το μεταθέτει στο επίπεδο της συνολικής κοινωνίας. Να πει, γιατί αφήνω έναν, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός, να αποφασίζει για τη μοίρα μου, να ε, διατυπώνει τις απόψεις του για το τι με συμφέρει και τι όχι, να νομοθετεί για λογαριασμό μου, να εξαιρεί τον εαυτό του, να βάζει προνόμια στον εαυτό του ανεξέλεγκτα. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Ξέρουμε για ποιους ακριβώς μιλάμε, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλες χώρες, ο εχθρός είναι αόρατος. Δεν είναι αόρατος, είναι ορατός. Και είναι ορατός διότι ε, αφού ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι δίνουμε με απόλυτη εξουσιοδότηση, δηλαδή εν λευκό δικαίωμα να αποφασίζει κάποιος τρίτος, ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για μας, για τη μοίρα μας, αφού ξεκαθαρίσουμε αυτό για να μην απορούμε γιατί κάποιοι που έχουν τη δύναμη να εξαγοράζουν συνειδήσεις ή να επιβάλλουν καταστάσεις γιατί έχουν την οικονομική δύναμη, επομένως ε, καθορίζουν και ποιος είναι ο σκοπός της πολιτικής. Τι θα νομοθετήσει και τι αποφάσει θα πάρει ο κάθε Πρωθυπουργό και η κάθε βουλή. Μην απορούμε λοιπόν. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Ότι είναι ένα σύστημα αυστηρής ολιγαρχίας απολύτως ανεξέλεγκτο, το οποίο δεν υπόκειται καν ως προς το πολιτικό του προσωπικό στη δικαιοσύνη, δεν ελέγχεται δηλαδή με τίποτε, και βεβαίως αποφασίζει σύμφωνα με τα συμφέροντα εκείνων που είναι γύρω από αυτό και το υπηρετούν. Είσαι ότι αφορά το πολιτικό σκέλος, αντίπαλός μας είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα ή το στρατηγείο των Βρυξελών. Ακούστε, ε, η ελληνική πραγματικότητα έχει μια ιδιατερότητα. Αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο το ότι το σύστημα είναι ολιγαρχικό και γι' αυτό ακολουθούνται αυστηρά ολιγαρχικές πολιτικές που εξουθενώνουν τις κοινωνίες και δίνουν συγκριτικά και συντριπτικά πλεονεκτήματα σε αυτούς που κατέχουν τον πλούτο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα συναντήσουμε πολιτικό διάλογο να γίνεται σήμερα σε καμία χώρα του κόσμου και σε κανέναν διεθνή οργανισμό. Να πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που να Μιλάει για το συμφέρον των κοινωνιών. Οι κοινωνίε είναι απούσες, Γιατί δεν υπάρχουν κοινωνίε θεσμικά συντεταγμένε να έχουν πολιτικό λόγο. Οι κοινωνίε είναι ιδιώτε. Η ατομικότητα δεν εγγράφεται μέσα στη συλλογικότητα, ώστε να παράγει και συλλογικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, αφού κάποιο είναι απόν από τα πράγματα, εκείνο που είναι να αποφασίσει δεν θα αποφασίσει για τον απόντα, θα αποφασίσει για αυτόν που είναι παρόν. Αυτό είναι το διεθνέ. Στο ελληνικό τώρα έχουμε ένα ειδικότερο πρόβλημα. Ότι αυτό το σύστημα είναι και ξένο προς τον ελληνικό πολιτισμό που ήταν εθισμένος όχι στην εφαρμογή συστημάτων ολιγαρχίας και μάλιστα λαϊλατικού τύπου, αλλά σε, συστημα... σε συστήματα δημοκρατίας. Με το νεοελληνικό κράτος επανήλθαμε σε χιλιάδες χρόνια π.Χ. στην προσωλόνια εποχή για να Εξευρωπαϊστούμε όπω μα έλεγαν και εξακολουθούν να μα λένε να προσωμιάσουμε δηλαδή στην απολυταρχία του Όθωνα του Γεωργίου και στη συνέχεια στο κράτο τη πολιτική κυριαρχία αυτό το ολιγαρχικό κράτο που μα το σερβίρουν για να μα κλείσουν τα μάτια ότι είναι και δημοκρατικό. Γιατί εάν ήταν δημοκρατικό θα έπρεπε να κυβερνάει η κοινωνία. Αν ήταν αντιπροσωπευτικό τότε εντολέα θα έπρεπε να ήταν η κοινωνία. Να καθορίζει τι βασικέ πολιτικέ. Αυτό συνέβη επειδή ορισμένοι όχι. Αυτά. Συνέβη διότι το ελληνικό κράτος υπετάγει η, η, η στους νόμους της εποχής στους συσχετισμούς δυνάμεων που κυριαρχούσαν οι, οι απολιταρχίες δηλαδή οι δεσποτίες τα θεουδαλικά κράτη και σήμερα εξακολουθούν η Έλληνες πολιτική, η πολιτική τάξη, να κάνει το ίδιο, να υποτάσει τη χώρα σε προδιαγραφές διπλής κατοχής. Δηλαδή οι ίδιοι στο όνομα της πολιτικής κυριαρχίας λειτουργούν ως κατακτητές επί της κοινωνίας, ενώ για να μπορέσουν να έχουν την ομιμοποίηση αυτή, την εξουσία δηλαδή, στρέφονται και υποτάσσονται στους ξένους που τους δίνουν αυτή τη στήριξη. Είναι τυχαίο ότι ό,τι γίνεται σήμερα γίνεται διαχειρό τη Τρόικα. Γι' αυτό τους έχουν τι ασυλίε και δεν ασχολήθηκε ποτέ η Τρόικα παραδείγματο χάρη με το τι κάνουν οι πολιτικοί και τι αμνηστεύουν και τι κλέβουν και αντιθέτω φορολογούν και το τελευταίο άνεργο. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για την Ελλάδα. Αλλά να ξέρουμε όμω ένα πράγμα ότι αν αυτά συμβαίνουν τώρα και μέσα σε ελαχιστε δεκαετιες δεκαετίε, μία-δύο δεκαετίε έχουν πίσω ό,τι κατέκτησαν οι κοινωνίες στο παρελθόν στον ευρωπαϊκό χώρο αυτό οφείλεται σε ένα γεγονός ότι ένα μέρος αυτού που αποτελεί τη ζωή των κοινωνιών σήμερα όπως η οικονομία και η επικοινωνία έχουν μεταβεί στο μέλλον σε μια άλλη εποχή που είναι η εποχή της παγκοσμιότητας τη στιγμή που οι κοινωνίε και το πολιτικό του σύστημα παραμένουν ερμητικά δέσμιο Δέσμιες σε προκαταλήψεις και σε αντιλήψεις του 18ου και του 19ου αιώνα της Ευρώπης τότε που η Ευρώπη ήθελε να φύγει από τη θεοδαρχία. μα έχουμε φύγει από αυτό το καθεστώς, έχει τελειώσει δεν γίνεται να διαμαρτυρόμαστε για να μας ακούσουν οι πολιτικοί πρέπει να αξιώσουμε πια να αλλάξει το πολιτικό σύστημα να το υπερβούμε, δηλαδή η πολιτική να υπόκειται στη δικαιοσύνη και ο πολιτή ω συλλογικότητα να εκφράζει βούληση και η βούληση αυτή να είναι υποχρεωτική για τον πολιτικό. Αυτός να δίνει τις κατευθύνσεις. Διαφορετικά θα κλέουμε τη μοίρα μας διαρκώς για το χειρότερο που θα μας έρχεται. Η πολιτική να υπόκειται στη δικαιοσύνη και η οικονομία στην πολιτική. Όχι. Εννοείται η οικονομία πρέπει να καθορίζεται ως προς τους νόμους, τους κανόνες που τη διέπουν από την πολιτική, η οποία πολιτική όμως θα υπόκειται στη βούληση της κοινωνίας. Πάντως καταλαβαίνετε και εσείς κύριε καθηγητά, καλύτερα από όλους μας, ότι εδώ μιλάμε για μία σύγκρουση, πρέπει να πάμε σε μία σύγκρουση, η οποία θα ξεριζώσει από τα θεμέλια ό,τι έχει χτιστεί τα τελευταία 100 χρόνια. Και αναφέρομαι και στη λειτουργία των τραπεζών, στη λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματο, αν θέλετε, αλλά και στη λειτουργία όλων των οικονομιών. Δεν είναι μία χώρα ή κάποιε χώρες στον Ευρωπαϊκό που μπορούν να βάλουν αυτούς τους νέους κανόνες. Έτσι δεν είναι. Προσέξτε, ξεκινάμε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, δηλαδή, η Ελλάδα υποφέρει σήμερα διότι λέει από την ελληνική πολιτική τάξη. Δεν είναι αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και η, η αδυναμία της να βγει από την κρίση οφείλεται στο γεγονός αυτό, ότι η πολιτική τάξη, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, υπαγορεύει πολιτικές οι οποίες στρέφονται εναντίον της κοινωνικής λογικότητας. Του συμφέροντες της χώρας. Αυτό κάνουν οι πολιτικοί και γι' αυτό δεν θέλουν να αλλάξουν τον εαυτό τους. Γιατί Αλλά το πρόβλημα της Ελλάδας... Είναι... Ήρθε η Τροϊκά πολλές φορές και ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα. Ποτέ δεν ζήτησε πάταξη της φοροδιαφυγής ή δεν έβαλε την πάταξη της φοροδιαφυγής ως όρο για την επόμενη δόση ή την φορολογία του κεφαλαίου ή το σημάζεμα στον κρατικό Εντάξτε, μονίμως λειτουργούσε υπέρον των συμφερόντων αυτών των ομάδων. Το είπα πριν ότι η πολιτική τάξη της χώρας που κυβέρνησε τη χώρα, όλοι υπέβαλε τη χώρα στην Τρόικα για να αποκτήσει νομιμοποίηση και να αποφύγει τον έλεγχο και την απονομή ευθυνών για ό,τι συνέβη. Δεν ήθελε να πάρει μέτρα, όπως επιμένει μέχρι σήμερα, να μην πάρει μέτρα για την ανάταξη του κράτους, και, της, και του πολιτικού συστήματος, ώστε να λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συμφέροντος, τη κοινωνικής λογικότητας και όχι υπέρ των ιδίων. Η Τρόικα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τους κρατούσε από το χέρι, τους έλεγχε και υπαγόρευε πολιτικές. Για να γίνει αυτό έπρεπε να βάλει την πολιτική τάξη σε ασυλία, να μην, και του συγκατανεύσει φάγου εννοείται, όλη την ολιγαρχία, να μην ελέγχεται, να μπορεί να διαπράττει σκάνδαλα να μην αλλάζει τα θεμέλια του συστήματος που καταστρέφουν τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόμος περί μία στον των υπουργών για το ανεξέλεγμα το δεν αγγίχθηκε. Τα κόμματα και όλα τα σκάνδαλα που έχουν διαπράξει σε συνεργασία με τις τράπεζες εξακολουθούν να παραμένουν ανέλεγκτα και θα τα πληρώσουμε εμείς. Αυτά δεν τα άγγιξε η Τρόικα. Όμως είναι εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία εάν είχαν ελεγχθεί από την αρχή, εάν η κατασπατάληση και η λαϊλασία του κράτους είχε αποτραπεί για να συζητήσουμε δεν θα το έκανε ποτέ αυτή η Τρόικα αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε ως υπόθεση εργασίας για να δούμε τι συνέβη yeah. δεν θα είχαμε την εξαθλίωση της κοινωνίας στο βαθμό που υπάρχει άρα λοιπόν η Τρόικα τι έκανε, στηρίχθηκε όπως οι, Ινδύ, οι, οι Άγγλοι στηρίζονταν στους Ινδούς που τους υπηρετούσαν εσωτερικά, οι οποίοι λειτουργούν η πολιτική μας ως εντεταλμένη της Τρόικας όχι της κοινωνίας ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό κύριε κύριο Με τη νέα κυβέρνηση έσκηση που έχετε πια είναι ότι ήρθε η ώρα ο ισότιχο είναι λαϊκή εντολή αλλά η ήρθε η ώρα έπρεπε να είχε αλλάξει το αν θα αλλάξει είναι προσυζήτηση ναι. Θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν μπορώ να πω, δεν θα το αλλάξουν, όχι αλλά στο έχει. μέτρο. Συν πραγματικέ της κυβέρνησης που έγινε αν περασμένη Κυριακή και ω ανέφερε ο κύριος Τσίπρας για τον γιατί τον όρο χρησιμοποίει από την πρώτη στιγμή το έχετε και είναι ο, όρος, ο όρος που ακριβώς για να δείξω ναι. ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας. που οι πλέον για κατόχους μέσων για τις ιδιωτικοποιήσεις έκανε ιδιαίτερο λόγο με βατά τις προγραμματικές δηλώσεις η αίσθηση που έχετε είναι ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αυτό είναι το σωστό πλαίσιο έτσι. δηλώνει ότι δεν κινείται πώς. αλλά τα μέτρα που ε, υποψιάζομαι που άφησε να εννοηθεί ότι θα πάρει δεν θα οδηγήσουν σε πολύ πολύ βάθος τα πράγματα και, και αν θέλετε δηλαδή να πω ένα να. πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα Ανακαλώ. θα κάνει ε, λέει εξεταστικές επιτροπές πρέπει να τελειώνει αυτή, αυτό το ανέκδοτο των εξεταστικών επιτροπών οι μεταβάλλουν τον υπόλογο για την πολιτική του λειτουργία σε δικαστή του εαυτού του, πρέπει να τελειώσει. Και μπορούν και μέσα σε αυτό το Σύνταγμα να το τελειώσουν βάζοντας ακριβώς ε, σε διαχειριστικό επίπεδο τις διαπιστώσεις που μπορεί να κάνουν οι ανακριτικές αρχές για τα σκάνδαλα. Ε, δεν αρκεί να ελέγξουμε μόνο ε, την, ε, του πώς μπήκαμε στην Τρόικα. Πρέπει να ελέγξουμε και να απονύμουμε δικαιοσύνη για το προηγούμενο στάδιο το οποίο μας οδήγησε μας στην καταστροφή. Και αυτό ανάγεται στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Πρέπει επιτέλους να ματώσει το πολιτικό σύστημα για να φοβούνται οι επόμενοι. Πρέπει να υπαχθεί στη δικαιοσύνη το πολιτικό σύστημα για τα σκάνδαλα. Και τα σκάνδαλα είναι πάρα πολλά. Αυτά μας κατέστρεψαν. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί το κράτος. Το άλλο σκέλος. Yeah. Γιατί εάν η δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα δεν λειτουργεί με όρους κοινωνικής συλλογικότητας, δεν θα πάμε πουθενά. Λέω συχνά ότι η μέρα που θα δούμε να επανέρχονται σιλίβδιν τα ελληνικά κεφάλαια, είτε των Ελλήνων της Ελλάδας, είτε των Ελλήνων της Διασποράς, είτε του ελληνικού εφοπλισμού, στη χώρα για να μείνουν και να επενδύσουν θα είναι η μέρα που η κοινωνία θα έχει απελευθερωθεί από το δυναστικό κράτος. Δεν είναι τυχαίο ότι διώκονται εκείνοι που τους τρόμαξαν, τους απείλησαν και είτε έφυγαν οι ίδιοι, είτε έφυγαν, έδιωξαν τα χρήματά τους και δεν παίρνουν μέτρα για να ελέγξουν παραδείγματος χάρη την κίνηση των λογαριασμών των πολιτικών από τις τράπεζες στην τελευταία δεκαετία. Εκεί θα δούμε τι μεγάλο πανηγύρι γινόταν και που πήγαιναν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Πρέπει να ξεκινήσουμε δηλαδή από την αιτία του προβλήματος και να δημιουργήσουμε συνθήκες που η επενδυτική διαδικασία δηλαδή το επιχειρήν θα λειτουργεί μέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο προς το συμφέρον της κοινωνίας αλλά που θα λειτουργεί ελεύθερα. Ελεύθερα δεν σημαίνει με τους όρους της ελεύθερης αγοράς, σημαίνει με τους όρους της συλλογική συνίδηση και της λογικής πραγματικότητας. Αυτό που λέτε σε σχέση με τι ιδιωτικοποίηση για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, τι μπορεί να σημαίνει το με... πλαίσιο των νέων ιδιωτικοποίηση. Το πρόβλημα δεν είναι η ιδιωτικοποίηση, είναι ο ρόλος που θα παίξει το πολιτικό σύστημα για να βάλει κανόνες είτε στον ιδιωτικό είτε στον κρατικό τομέα, γιατί το να μείνουν στο κράτο και να το λιμένονται οι διάφοροι συνδικαλιστές, οι διάφοροι πολιτικοί και όλοι οι περίξ είναι ένα και το αυτό με το να το έχει ένα ιδιότητε και να έναν εξέλεκτο και φοροφυγά. Οπότε τι πρέπει να γίνει. Σημασία έχει τα λίγα χρήματα που έχετε εσείς, εγώ, ο Α, ο Β, ο Γ. Να μπορούμε να αισθάνομαστε ασφαλείς και να είναι φιλικό το περιβάλλον για να τα επενδύσουμε. Σημαίνει ότι πρέπει να αρθούν όλες οι αγκυλώσεις που έχουν να κάνουν με τη διαπλοκή και τη διαφθορά, την ακινησία της δημόσιας διοίκηση και επίσης με μια νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά και εμποδίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Γιατί όποια και λύση να δώσουμε στο χρέο, εάν αυτό το κράτο παραμείνει, θα παράγει και καινούριο χρέο και θα δημιουργεί και καινούρια εμπόδια στην αναπτυξιακή διαδικασία. Εδώ κύριε Δεκοδογιούργη και... θα επιμείνω λίγο. Έχουμε μπροστά μα το μεγάλο στίχημα των ιδιωτικοποιήσεων. Επιμένω οι ιδιωτικοποιήσεις γιατί φαίνεται ότι είναι και μέρος της λύσης του προβλήματος. Εάν είναι τελικά και δεν υπάρχουν άλλες καλύτερες συνταγές, λένε κάποιοι να πάμε σε μικτά σχήματα, να έχει το πρώτο λόγο η πολιτεία, η πολιτεία απλά να ελέγχει. Οι ιδιώτες να επενδύουν με άλλους όρους δεν είναι πιο συγκεκριμένος. Δεν, είμα, δεν θα πρωτοτυπήσουμε σε αυτά τα πράγματα. Και επιμένω ότι η, βεβαίως η στρατηγική τομής πρέπει να είναι υποέλεγχων. Δείτε τι έχει γίνει με τον ΟΤΕ, ο οποίος μέσα έχει γίνει άντρο παρακολούθησης των Ελλήνων. Από τη Γερμανία και δεν ξέρω από ποιους άλλους. Ε, δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε ιδιωτικός ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Σημαίνει ότι το κράτος είναι απόν. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθεί το κράτος ότι έχει κολοσσία δύναμη, αρκεί να την εφαρμόζει για να βάλει κανόνες να ελέγχει το επιχειρήν εκεί που γίνεται. Τι συμβαίνει στην Αμερική. Μπορεί να επενδύσει να φτιάξει εταιρεία και να επενδύσει σήμερα αλλά από σήμερα έως ότου κλείσει η επιχείρηση αυτή αν κλείσει όσο λειτουργεί το κράτος είναι από πάνω και ψάχνει να δει αν κατηρεί τους κανόνες αν φοροδιαφεύγει εάν λειτουργεί με τους όρους που θέλει να λειτουργήσει αυτό που λέγεται καπιταλισμού αυτού, αλλά να επενδύσει Αυτό όσον αφορά το γενικό κανόνα όταν αξιοποιείς τον ε, δημόσιο πλούτο θα ένα παράδειγμα τον ορυκτό πλούτο, εδώ το κράτος περισσότερα από τα έσοδα ή απλά να ελέγχει τους όρους της σύμβασης εννοείται ότι πρέπει να απαιτήσει διότι ο ρηκτός πλούτος είναι πλούτος της χώρας όπως γίνεται και με τις συχνότητε στην τηλεόραση ε, δεν είναι ιδιωτική, δεν είναι μπαμπάκι η επιχείρηση που δεν είναι επιχείρηση υφασμάτων που θα αγοράσει την πρώτη ύλη από έναν ιδιώτη που την παράγει ας. θα την μεταποιήσει και θα την πουλήσει είναι πρώτη ύλη ο ορεικτός πλούτος, ο οποίος ανήκει στη χώρα, είναι δημόσια ιδιοκτησία. Συνεπώς, θα επιλέξει κανείς, αν θέλει, ανάλογα με τις ιδεολογίες και τις πολιτικές που θέλει, ε, να ε, τον πουλήσει, αλλά να τον πουλήσει ακριβά, ή να τον αναπτύξει ο ίδιος ω σκράτος, είτε να ε, κάνει μία μικτή επιχείρηση με ιδιώτες. Αυτό που θα κάνει όμως... Πρέπει να το πουλήσει ακριβά, ό,τι και να είναι, και πρέπει να το ελέχει στην πορεία. Τελευταίο ερώτημα κύριε καθηγήτα. Ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος για αυτή την υπέρβαση, έχει ενημερωθεί μετά από 5 χρόνια, το έχει ψάξει, να το θέσω πολύ πιο απλά, γνωρίζει τι γίνεται, είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα ή απλά πήγε σε μία άλλη επιλογή, πολύ διαφορετική από τις γνωστές του παρελθόντος, μόνο και μόνο για να τιμωρήσει ή να αντιδράσει μέσα από την καλ. Θέτατε δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός το πολιτικό σύστημα και το κράτος. Εδώ έχουμε δημοσκοπήσεις και έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι σε ποσοστό πάνω από το 90% το απορρίπτει συνολικά και το ενοχοποιεί για την κατάντια που βρίσκεται. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πράξη που θα έπρεπε να συγκλονίσει το πολιτικό σύστημα εάν είχε ελάχιστο φιλότιμο, δηλαδή συνάφια με τον πατριωτισμό αυτής της χώρας ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι γιατί επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον επέλεξε γιατί είναι αριστερή η κοινωνία στο 30 Δεν τον επέλεξε δηλαδή για, για την ιδεολογία που διακινούσε στο παρελθόν και τις πολιτικές του. Ε, τον επέλεξε ως μία, χωρίς να του δώσει και μάλιστα πολιτική ηγεμονία, μία ε, εναλλαγή στην αθιότητα και στο κράτος κατοχής το οποίο είχε ε, εγκατασταθεί προηγουμένως. Επομένως είναι μια περισσότερο αρνητική προσημείωση σε ό,τι έγινε και ένα μήνυμα στους καινούργιους. Θα το λάβουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Η ελληνική κοινωνία είναι πάρα όριμη. Αυτό που της λείπει είναι ο οδηγός. Αυτό δηλαδή ένα σύστημα που θα αναγκάζει την πολιτική να πολιτεύεται για το συμφέρον της και απ' την άλλη μεριά μια διανόηση η οποία θα επενδύει στο συμφέρον της κοινωνίας και όχι στο συμφέρον των συγκατανευσυφάγων και των παρεών τους από τους οποίους και αυτή νέμεται ένα κοκαλάκι για να πουλάει τη συνείδησή της και το μυαλό της. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η απουσία μιας συντεταγμένη διανόησης και για να πάμε στο επίπεδο της επικοινωνία ενός επικοινωνιακού συστήματος με πρώτη βεβαίως την τηλεόραση που θα ανέπτυσε το διάλογο και δεν θα τον έπνιγε γιατί αυτή τη στιγμή οι, οι τηλεκράτορες αυτό που κάνουν οι περισσότεροι και οι πιο σημαντικοί είναι να ασκούν μια πρωτοφανή λογοκρισία και μια πρωτοφανή επίσης ιδιοποίηση του δημόσιου αγαθού που λέγεται πολιτική θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν εάν ήταν ειλικρινής εάν είναι ειλικρινής, η εκπρόσωποι τη νέας κυβέρνησης μέσα από την λειτουργία της ΕΡ. Αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, προσέξτε. Ε, δεν είναι το θέμα δημόσια, κρατική ή ιδιωτική τηλεόραση. Είναι το σύστημα που πρέπει να αποσυνδεθεί από την ιδιοκτησία. Πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την πολιτική ως ένα προϊόν που θα το επεξεργαστεί ο ιδιώτης ή ο κρατικός φορέας και να το πουλήσει στην κοινωνία ε, όπως το θέλει εκείνος, Κατανοητό. η πολιτική δεν είναι μπαμπάκι. Είναι δημόσιο αγαθό, όποιος την κατέχει επικοινωνιακά, γίνεται φεουδάρχης της κοινωνίας. Κάτι ακόμη πριν κλείσουμε. δεν ξέρω πόσο εκκολυνεί η απάντηση στο ερώτημα, γιατί είναι ε, μια ερώτηση που έχει σχέση με την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω μπορεί να απαντηθεί τώρα, που είμαστε στην επόμενη μέρα των εκλογών. Λένε κάποιοι, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν αποτύχει, επιστρέφουμε στο παλιό καθεστώς ή ζ Έχω τη γνώμη ότι είναι η τελευταία ευκαιρία στο πολιτικό σύστημα πριν ε, οδηγηθεί στην κατάρρευσή του. Διότι η αποτυχία και αυτής της κυβέρνησης, αυτό το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, ε, θα σηματοδοτήσει όντως ανεξέλεκτες καταστάσεις, διότι εκεί έχουν οδηγήσει την κοινωνία. Να γνωρίζουμε κάτι, ξέρετε, ότι η, αυτή τη στιγμή ε, έχει αποκατασταθεί, αν θέλετε, στο φαντασιακό των ανθρώπων μια αίσθηση εθνικής αξιοπρέπειας μπροστά στην ταπείνωση που υφίστατο η χώρα προηγουμένως να υπάρχει ένας υπαλληλάκος ο οποίος να στέλνει ένα φάξ και να καταργεί νόμο της Βουλής ή να βγάζει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός επειδή του επέτρεψε ο υπαλληλάκος αυτός να κατεβάσει τον ΦΠΑ ναι. στο στις... 13% έτσι Αυτά είναι η μεγίστη ντροπή. Θα έπρεπε να είχαν αυτοκτονήσει αυτοί οι άνθρωποι αντί να βρίσκονται στην εξουσία και να κινούν το δάκτυλο προ την κοινωνία. Ο ότι της περίπτωση κατάρρευση η κοινωνία θα κινηθεί προ τα άκρα. Μα ήδη επιλέγει τα άκρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Αυγή είναι το τρίτο κόμμα. Και αν δεν είχε Ενώσεις υπάρξει... Με μα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Μα εννοείται. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε ω στη Χρυσή Αυγή σε μεγάλο βαθμό. Εάν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ και αν υπήρχε μια διαφορετική ηγεσία στη Χρυσή Αυγή να είστε βέβαιος ότι η Χρυσή Αυγή θα κυβερνούσε σήμερα αυτό είναι το δράμα στο οποίο υπέβαλαν οι κομματοκράτορες τη χώρα και στη συνέχεια προσπαθούν με τον τρόπο που διαχειρίζονται τη Χρυσή Αυγή να λύσουν το πρόβλημα αντί να λύσουν το πραγματικό πρόβλημα που δημιουργεί χρυσέ Αυγές Ακούγεται φιαλτικό, ελπίζω να μην το ζήσουμε κύριε καθηγήτα Εξαρτάται από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό. Να ξέρετε ένα πράγμα όμως Ότι αυτοί που επικαλούνται το συνταγματικό τόξο και ψευδολογούν μιλώντας για δημοκρατικό τόξο και άλλα τεινά είναι εκείνοι που παραδιάζουν το σύνταγμα. Είναι αυτοί που νεϊλάτισαν τη χώρα. Η Χρυσή Αυγή είναι συστημικό κόμμα. Απλώ είναι αντισυμβατικό. Δηλαδή έρχεται να αξιοποιήσει την αθλειότητα την οποία δημιούργησαν οι άλλοι. Δεν θα λυθεί το. Το, το ζήτημα της χρυσή αυγής με τις απαγορεύσεις διότι θα δημιουργηθεί μια καινούρια χρυσή αυγή αύριο και θα γιγαντωθεί εάν οι ίδιοι συνεχίσουν να πολιτεύονται με τον ίδιο τρόπο και να κρατάνε τη χώρα στον Γιάδα. Να το καταλάβουν ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Και το λέω με πλήρη επίγνωση και αγωνία για αυτή τη χώρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά κι Ευχαριστώ.